I believe that uh, 2016 will be uh, the year that will that Greece will surprise the world's economic community. Lucha! In a success story, in success story. Είναι βέβαια στα αγγλικά αλλά το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας άλλο στην αγγλικά του Τσίπρα είπε ότι το 2016 ας θυμίζω ήδη είμαστε στο τέλος του πρώτου μήνα σχεδόν ε, το 2016 θα είναι η χρονιά που η Ελλάδα θα εκπλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για τη χώρα αυτή που ξέρετε όλοι που ζούμε Έχουμε εμπειρία, έχουμε μαρτυρίε, είμαστε και πρωταγωνιστέ σε αυτή τη χώρα, όλοι με κάποιο τρόπο. Αυτό λοιπόν που ζούμε γύρω μα, αυτό που ζείτε, να ξέρετε ότι είναι κάτι επιτυχημένο. Και μέσα στο 16, του επόμενου 11 μήνε, άλλωστε δεν έχει διαψευστεί ποτέ ο Αλέξη Τσίπρα. Και κυρίω δεν έχει πέσει έξω σε προβλέψει, δεν έχει πει και ψέματα. Οπότε, στου επόμενου 11 μήνε, όλοι εμεί, όλοι εσεί, όλο αυτό γύρω μα, το πολύ ωραίο που κάθε μέρα περνάει γίνεται και καλύτερο, όλο αυτό θα εκπλήξει. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν είπε θετικά ή αρνητικά. Έχει κρατήσει, έχει μάθει σιγά σιγά και τα κρατάει. Προφανώ μάλλον εννοούσε θετικά. Οπότε περιμένουμε να τελειώσει και αυτή η χρονιά για να κάνουμε τον γνωστό απολογισμό. Μέχρι τότε πάμε στον ορχομενό. Πρέπει να καταργηθεί με απόφαση στη Βουλή και εμεί δεσμευόμαστε γι' αυτό η αύξηση στο φόρο. Και πρέπει άμεσα να μειωθεί στα προηγούμενα επίπεδα τα τιμολόγια τη ΔΕΗ που αφορούν τον αρωτικό κόσμο. Με μια ρευανσιστική λογική επιτίθενται και στους απόμαχους του Μόχθου. Στους συνταξιούχους αγρότες τους πάνε τη σύνταξη τα 67 και μειώνουν συντάξεις ακόμα και των 300 ευρώ. Και μετά σας λένε, ελάτε να κουβετιάσουν. implementation, stupid εδώ είναι η εφαρμογή λύθη, όπως το είπε ο Σόιμπλε, ο οποίο Σόιμπλε, δεν ε, έχει θέμα, κανένα απολύτως, μιλάει στις ηγέτε, μιλάει και στα Eurogroup όπως θέλει. Άρχοντας είναι, βασιλιάς είναι, στην ενωμένη δημοκρατική το ανέκδοτο της εποχής Ευρώπη. Παρόλα αυτά ο Αλέξη Τσίπρας ήταν από τον ορχομενό παλιά που είχε ανέβει σε ένα τραχτέρ, θα ακούσουμε και τον ιδιοκτήτη του τραχτέρ, του τιμημένου τραχτέρ σε λίγο και είχε πει αυτά στους αγρότες, τα εφαρμόζει και αυτά όπως θα εφαρμόσει και το ότι το 2016 θα εκπλήξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγουμε λίγο από τα αγροτικά, θα γυρίσουμε σε αυτά βεβαίως, από τις κινητοποιήσεις και πάμε στο λιμάνι. Όπως ανακοινώθηκε χθες, πολήθηκε τελικά στην Κόσκο, το 67%, 67% σαν αναπηρία ένα πράγμα, το 67% του οργανισμού Λιμένος Πεκίνου. Και όπως έχουν γράψει πολύ πετυχημένα στο Twitter που το είδα, ότι από οργανισμό Λιμένος Πυραιός θα γίνει οργανισμός Λιμένος Πεκίνου. Δεν αλλάζει και Ταμπέλα, αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο και κάνουμε και οικονομία με αυτά και με αυτά. Ο αρμόδιο υπουργό ναυτιλία αυτή την κυβέρνηση ο Θοδωρή Δρίτσα. Θα θυμηθούμε, για την ακρίβεια, θα κλέψουμε να ξοκλήσει αυτή τη στιγμή, ούτε καν εκκλησία, ούτε καν ξοκλήσει. Θα κλέψουμε εικονοστάσει σε επαρχιακό δρόμο. Θα θυμίσουμε δηλώσει παλιές του Θοδωρή Δρίτσα, που μιλούσε για αυτή την πόλη που έγινε χτε και η οποία δεν θα γινόταν όσο αυτό θα ήταν υπουργό. Και είναι άμεσο αυτό. Τώρα γίνεται. Δεν τρέχει μάχει, τρέχει η ιδιωτικοποίηση το 67% των μετοχών του όλου. Και εδώ δεν είναι θέμα να παζαρεύσουμε 51% ή 67%. Το, το 67% είναι απόλυτη μονοπόλιο, αλλά και το 33% μοιοψηφικό πακέτο να έχει μια, ένα ιδιωτικό μονοπόλιο Μπλοκάρει. έχει δικαιώματα καθοριστικά. επομένω δημόσιο λιμάνι. Αλλά αυτό σημαίνει εναντίον στην κυβέρνηση. Απόλυτη. <Κι> Εννοεί την προηγούμενη κυβέρνηση. Εννοεί την κυβέρνηση Σαμαρά που είχε προσπαθήσει να πουλήσει το 67, Δεν τα είχε καταφέρει η δεξιά κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου. Τα κατάφερε η αριστερή κυβέρνηση. Ενώ όλοι λέγανε ότι δεν θα πουληθεί το λιμάνι. Μπράβο λοιπόν, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το θάρρο, την τόλμη, την επαναστατική ρήξη που θέλει να κάνει ο Αλέξη Τσίπρας, η κυβέρνησή του, ο Θοδωρή Δρίτσα, γιατί με αυτόν εκεί δεν θα συνέβαινε τίποτα. Αυτά τα είχε πει στο του Σκάι. Τη μέρα τη ορκομοσία του Θοδωρή Ρίτσα πέρυσι, τέτοιε μέρε, εξερχόμενο του Προεδρικού Μεγάλου και αφού είχε ορκιστεί, με το γνωστό χαμόγελο και την αυτοπεποίθηση ότι η αριστερά και τη συγκίνηση είχαν, θα ακολουθούσαν και τα λουλούδια στην Πιεσαριανή. Με τη γνωστή λοιπόν αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο, είχε δηλώσει στου δημοσιογράφου εκεί στην Ηρώδο Αττικού, περπατώντα για το ε, κτίριο τη Βουλή όπου θα συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο, είχε δηλώσει ότι το λιμάνι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί, αλλά το έχει πει τόσο ωραία τα ακούμε έχοντας στο νου τι ακριβώς συνέβη χθε στον Όλπ Έχουμε στο το συγκεκριμένο πρόβλημα με το αλλάξε. λιμάνι Το πράγμα, πράγμα που έχουμε πια σε θέση να εξαγγείλουμε είναι ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του Λιμανιού διασώζεται παραμένει και η ιδιωτικοποίηση του Όλπ σταματά εδώ Μπράβο <στοί> ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού διασώζεται Το ΤΑΙΠΕΔ ή με την Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων που η καινούργια σύνθεσή της θα αναστείλει τις διαδικασίες για την όλη του αυτοσυγικού πακέτου του Λουμανίου του Πειραιά. Διότι υπάρχει και αυτό το οποίο οι αρχαίοι μομπρόβων είχαν πει πρώτοι. Μολών, λαβέ. Να σας πω Δηλαδή τι θα κάνουν, Θα μας τα λιμάνια, τα, τα αεροδρόμια. Ε, ας έρθουνε. Τα γίνονται μόνο με κανονιοφόρους, κύριε Παπαδάκη. Η Παπαδάκη, δεν γίνονται μόνο με κανονιοφόρου αυτά, γίνονται και με αριστερή κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανακαλυφθεί στο εργαστήριο τέτοιου τύπου αριστερέ κυβερνήσει, για να κάνουν αυτά που δεν καταφέρνουν οι δεξιέ κυβερνήσει. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Τσίπρα διαβεβαίνει τον Παπαδάκη ότι αυτά δεν θα τα δώσουμε, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, έχει κάνει και δηλώσει για τα αεροδρόμια χωριστά, με μεγάλη περηφάνεια, τελικά χωρί κανονιοφόρο, χωρί να πέσει πιστολιά, δόθηκε το λιμάνι στου ιδιώτε και προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν κάτι πάρα πολύ θετικό. Ακόμη ο Δρίτσα δεν έχει τοποθετηθεί γι' αυτό. Κρατάμε τι. γιατί είναι να ενημερωθεί, λέει από το ΤΑΙΠΕΔ. Κρατάμε όμω τι παλιέ του δηλώσει που κατακεράβουν αυτού που σκεφτόντουσαν του τότε ότι θα δώσουν το λιμάνι και το έκαναν με πολύ ωραίο τρόπο οι σημερινοί. Ο γνωστό παραλογισμό, γι' αυτό και η μουσική του καραγκιόζει, γιατί δεν έχουμε τι άλλο πια να. και με ποιο τρόπο διαφορετικό να περιγράψουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Κυρίζουμε στα σημερινά σήμερα, Τα Μεθαυριανά, τη Δευτέρα έχουμε εθνική εορτή, ένας χρόνος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Με πολύ μεγάλη φαντασία η ΣΥΡΙΖΕΗ, το κόμμα, διοργανώνει την Κυριακή συγκέντρωση στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Οφείλουμε να παρουσιάσουμε το διαφημιστικό γιατί πρέπει να γεμίσει το στάδιο Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Και είστε τε παντσούρια καλά, κατεβάσκω τους κούτσους, με μας δίκανα μάτια και μας μουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Προχωράμε. Αλληλεγγύη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη. Ο αγώνα μας θα έχει συνέχεια. Θα έχει συνέχεια και θα φτάσουμε στη μεγάλη νύχη του λαού μας. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμο όμως ήταν ατέσω. Και εκεί που πήγαινα, εντελώ ξαφνικά τσου ξεφυτρώνει μπροστά μια Η ελιά. Η ελιάβρες τραγούδια έχει ξεφυτρώσει πέρα πριν από 40 χρόνια. It's It's Εγώ το Αντάτη δεν ξέρω τι θα να πεις Αλλά αν δεν ήταν η ελιά το ναι, αυτό Αν αυτή... δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά Ένα χρόνο αριστερά ένα χρόνο μάχη Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλάδια Άιτε να γανείς τραβούλια Για την κόρη του Ο Κωνσταντάρας όλα αυτά Επειδή και αυτή όπω οδηγούσε ξαφνικά βρέθηκε μπροστά τη μια ελιά Είναι ένα από τα επιχειρήματα που το είτε ο χνοπιακόμιση Αλλά έτσι όπως πάνε με αυτό το ρυθμό και με αυτή την έλλειψη επιχειρημάτων μπορεί να ακουστεί και αυτό εμείς εδώ πάντα προβλέπουμε αυτά προσπαθούμε να προβλέψουμε αυτά που γίνονται ή δίνουμε και ευκαιρίες, δίνουμε και εμείς επιχειρήματα από τη δική μας γωνιά εδώ στους ταλέπορους αριστερούς υπουργούς που βάλλονται πανταχώθεν Και ευτυχώ όμω υπάρχει κάποιο που αγωνιά για αυτού, γιατί εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, θέλουν όλη την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει, να τελειώσει τη βρωμοδουλειά, ώστε να έρθει ο επόμενο, όποιο να είναι αυτό, Κυριάκο ή οποιοδήποτε άλλο, ή οικουμενικά σχήματα ή οτιδήποτε, να έχει γίνει η πρώτη φάση τη βρωμοδουλειά από την αριστερή κυβέρνηση για να συνεχίσουν οι, επό... οι επόμενοι ή επώνυμοι. Αυτή την αγωνία εξέφρασε χτε βράδυ ο Ιωάννη Πρετεντέρη. Νομίζω ότι ε, είναι μια κοινωνική αναταραχή η οποία γενικεύεται και πολύ φοβούμε ότι αν δεν βρεθεί ένας τρόπος να εκτονωθεί πολύ σύντομα μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη. Mm -hmm. Ε, και το λέω αυτό γιατί συνενώνει πολλέ κατηγορίε και αντίθετε κατηγορίε, δηλαδή τώρα οι δικηγόροι με του αγρότε, ξέρω εγώ, και οι, οι γιατροί με τουδήποτε άλλο, δεν έχουν το, πολλά κοινά σημεία, όμω όλοι ενώνονται απέναντι σε ένα ασφαλιστικό και σε ένα αγροτικό που θα ακολουθήσει μετά, τα οποία ακόμη και αν έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από παθογένειες και όντω έχουν να τι αντιμετωπίσουν, είναι μια προσαρμογή πάρα πολύ βίαιη, πάρα πολύ δραστική, πάρα πολύ αυτορχική. Αν μπορώ να το πω έτσι. Και πολύ φοβούμαι ότι αν δεν βρεθεί ένας τρόπος να εκτονωθεί πολύ σύντομα, μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη. Αυτό. αυτό. Δεν του αρέσουν τα ανεξέλεγκτα πράγματα. Δεν του αρέσουν. Θέλουν αυτή τη συγκεκριμένη σταθερότητα που υπάρχει έλεγχο στου από κάτω, για να μην κινητοποιούνται, να μην σκέφτονται, να μην κάνουν απολύτω τίποτε ώστε από πάνω να δρουν ανεξέλεγκτα. Για εκείνη την εκτό ελέγχου κατάσταση δεν έχει κανένα απολύτω θέμα κανεί από όλου αυτού που φροντίζουν για τη σταθερότητα στη χώρα. Γιατί ο ανεξέλεγκτο τη φοροεπιδρομή προ τα κάτω, κανένα απολύτω πρόβλημα. Είναι όλοι σύμφωνοι e, και έχουν και πολύ, πολύ ωραίες λέξεις να περιγράψουν την κατάσταση Ο δυναμίτης είναι εδώ γύρω Πρέπει κανείς να επιχειρεί να ανάψει ένα κερί μέσα σε ένα δωμάτιο με δυναμίτες It's implementation Stupid Η καλύτερη είναι να ανάψει τους δυναμίτες. Επειδή έχει γίνει λόγος για τους δυναμίτες από τα χτεσινά εκεί πάνω στα, στα χιονισμένα βουνά της Ελβετίας που ο Σόιμπλε μαζί με τον Τσίπρα και τους άλλους παράγοντες της Ευρώπης αναζήτησαν λύσεις για αυτήν την Ευρώπη. Είναι κομικό όλο μαζί αυτό. Από και να το δει κανείς, από, όποια, από όποια οπτική γωνία να αναζητούν αυτοί όλοι Λύσεις για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών σε μια Ευρώπη με ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που λειτουργεί όπως λειτουργεί, που νομοθετεί όπως νομοθετεί, που ξαναυψώνει φράχτες, πολύ γερούς, πολύ σταθερούς. Διάβαζα αυτά που γίνονται στη Δανία με αφορμή το προσφυγικό. Ε, πέρασε νομίζω από τη Βουλή, από ό,τι είδα ε, η κατάσχεση των πολυτήμων αντικειμένων ε, που φέρουν οι που μπαίνουν στη χώρα... Στιγμές που έχει να τα ζήσει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος από τη δεκαετία του 40 με το μεγάλο όραμα του τότε του Χίτλερ ε, έρχονται σιγά σιγά με πολύ συγκεκριμένους τρόπους από μοντέρνους ανθρώπους σπουδαγμένους, καλοζωισμένους στην Ευρώπη του 2016 και το προσφυγικό είναι η μία η οικονομική κρίση το άλλο και γενικότερα η αντίληψη ακόμη και στις χώρες που θεωρητικώς έχουν ευμάρια σε πολλά εισαγωγικά η λέξη, οι συνθήκες δουλειά, οι συνθήκες ζωής, το συνεχόμενο κυνήγι μιας ευτυχία που δεν έρχεται ποτέ, καταναλωτισμός για να ξεχνάνει πάντα στα πάντα, αποξένωση, απομόνωση, χαρτόκουτα, συσίτια, ε, άνθρωποι που κοιμούνται κάτω από τα ποτάμια, εκατομμύρια στρατιές ανέργων και ένα μέλλον πολύ ζωφερό. Αυτά τα πολύ ωραία τα αναζήτησαν χθε τα χιόνια, δεν ξέρω τι ακριβώς ε, και που κατέληξαν, Αν κρίνω από αυτούς που ήταν εκεί, μάλλον σε κάτι καλό θα κατέληξαν δεν υπάρχει περίπτωση συγκεκριμένη που ήταν στο πάνελ να σκεφτούν ή να καταλήξουν σε κάτι κακό. Καμαρώνει τι να καμαρώνει. Ο αγρότης που πριν καιρό είχε πάει ο Τσίπρα στι διαδηλώσεις τις προηγούμενες και είχε ανέβει στο τρακτέρ του και από αυτό το τρακτέρ είχε πει αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και πριν. Το μεγαλύτερο θέατρο το έπαιξε ο ίδιο ο κύριο Τσίπρα απάνω στο δικό μου το αγροτικό στον Ορχομενό ναι. πριν 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Βάλτε το στο Google να δείτε τι πάει να πει θέατρο. Περι... Κάναμε ένα χρόνο υπομονή και κάθε εβδομάδα Δημήτρη μα έφυνε και από ένα μέτρο. Αν καθίσω να σου τα αριθμίσω με... θα μα πάρει 12 η ώρα. Κάναμε την υπομονή μα, έφτασε ο κόμπο στο Τχτένι, την Παρασκευή θα είμαστε μέσα στην Εθνική, όχι εμεί και η γαλότσα και η γραβάτα και ο σύλλογος, και οι σύλ Στον κύριο Τσίπρας, εκεί στο τρακτέρ σου ανέβηκε. Στο, στο δικό μου το αγροτικό ανέβηκε απάνω. Μας είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι πολύ ακριβά τα φυτοφάρμακα που αγοράζουμε. Και από 13% ΦΠΑ τα πήγε 23%. Όλα τα πράγματα τα έχει πει απάνω στο δικό μου το αγροτικό και βάλτε τα τώρα, τι γίνεται. Υπάρχει μνήμη και σας το ξαναλέω, το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια. Πολύ ωραία όλα αυτά που λέει ο άνθρωπο. Μα είπε ο Τσίπρα, όπω ακούσαμε, ότι τα φυτοφάρμακα είναι πολύ ακριβά. Για το τότε 13% και το έκανε 23. Τι είναι το 23% μπροστά στο 13% θα μπορούσε να το είχε κάνει 53% αντί να τον ευγνωμονούν και να τον ευχαριστούν. Αχάριστοι αγρότε. Αυτό που είπε ότι οι γραβάτε όλοι μαζί γαλότσες ανταμώνουν στα τραχτέρ. Θα ήταν μια ωραία ιδέα η επόμενη πορεία των δικηγόρων. Μια από τι επόμενε, γιατί θα έχει πολλέ ό,τι φαίνεται. Των εν να πάνε στα τραχτέρ να ανέβουν εκεί με τι γραβάτε και να δέσουν εκεί γραβάτες πάνω στις κεραίες των τραχτέρ για να ολοκληρωθεί όλο αυτό εργάτια, αγροτιά όλοι μαζί, χωρίς να ξέρουμε όπου ακριβώ πηγαίνουμε, δεν έχει σημασία, θα τον βρούμε το δρόμο, ελπίζω Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με ελπίδες τέτοιου τύπου 211-2008-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας ξέρετε ποιο, απαντά εκεί, σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χάρα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και ενώ αφήνουμε το μήνυμά μα και αποστολή 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούριο Γιώργος Γιώργο Τζιβέλεκίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή θέλουμε να πετύχει, καταρχήν ο εορτασμό τη Δευτέρα του ενό χρόνου στην κυβέρνηση τη Αριστερά. Δεύτερον, η εκδήλωση που διοργανώνει η κυβέρνηση τη Αριστερά, όλα τα ανέκδοτα μαζί, την Κυριακή το απόγευμα στο Τάγκβοντο, να ξανακούσουμε το. Κάλεσμα spot διαφημιστικό του ΣΥΡΙΖΑ, εμπλουτισμένο, για να αποδείξουμε ότι όλα αυτά που γίνονται 10-15 μέρες τώρα, αγρότες στους δρόμους, δικηγόροι, γραβάτες, καθηγητές, ακόμη και απεργία 4 Τετάρτης Φεβρουαρίου που έρχεται, τα συλλαλητηρία του, πάμε αύριο. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του εορτασμού. Ο λαός έχει ξεχυθεί στους δρόμους, γιορτάζει με πολύ μεγάλο πάθος τον ένα χρόνο αριστερά. Ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Είναι απλήρωτη από τέφλα, από διάφορες παραγωγέ. Είναι απλήρωτη από επιδοτήσει. Είναι απλήρωτη από παντού. Έρχεται να μπει το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Και θα μα οδηγήσουν στην καταστροφή. Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Δεν έχουμε έσοδα, δεν έχουμε δουλειά. Η εργασία είναι μαύρη στου Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε είναι αδύνατο <στονίτρια> να δίνουν περισσότερο από το 90% του εισοδήματό μα σε εισφορέ και φόρου. Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Οι αλλαγέ αυτέ δεν αφήνουν περιθώρια να μπορούμε να ζήσουμε τι οικογένειέ μα. Δεν ξέρουμε αν βγούμε τη σύνταξη. Το μέλλον μα είναι στα χέρια Των ανθρώπων που δεν ξέρουν ναι, να εργάζονται. Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Θέλω να σκεφτείτε τι σημαίνει για έναν δάσκαλο να δουλεύει μέχρι τα 67 στην τάξη, τι σημαίνει αυτό για το δημόσιο σχολείο. Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Μιλάμε για φανισμό διότι ουσιαστικά θέλει να μας υφαρπάξει το κράτο το 80% του εισοδήματό μα. Ένα χρόνο αριστερά, ένα χρόνο μάχη. Λαλήθα, μαγεινή που είναι τίγη, να δούμε στοιδότερο. Προχωράμε Εάν η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει αυτή τη σκληρή στάση απέναντί μας και όχι μόνο σε εμά και σε όλες τις άλλες τις κοινωνικές τάξεις θα σφραγίσουν τα πάντα Προχωράμε Αλληλεγγύη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη Κοινωνική δικαιοσύνη <Κινωνική> Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Κυριακή 24 Ιανουαρίου 6 και μισή το απόγευμα στο γήπεδο Τάικ Θα βρείτε τώρα πως δέρνει αριστε Θα δείτε τώρα πώ δέρνει η αριστερά. Μετά εκδοτό. <Τι> Όλοι μαζί. <Τι> Το πράγμα που έχουμε πια σε θέση να εξαγγείλουμε είναι ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του Λουμενιού διασώζεται Μπράβο. παραμένει και η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ Μπράβο. Ο Θόδωρος Δρίτσας εκτός αν Επειδή λέει ότι διασώζει το δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού, εννοεί το κινέζικο δημόσιο, το οποίο έχει πάρει το λιμάνι, και ο ίδιο γίνει υπουργό στο Κινέζικο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο για άλλου τομεί τη οικονομία, να είναι υπουργοί του Γερμανικού Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί κράτη αγοράζουν, δεν αγοράζει κανένα ιδιώτης επιχειρηματία αυτά που πολλούν. Συνήθω τα μεγάλα και τα κομβικά, ο λιμάνια, τα αγοράζουν κράτη, κρατικέ, άλλα κράτη που. Επειδή εδώ δεν θέλουμε το κράτο το δικό μας Τα άλλα κράτη δεν έχουμε κάνει ένα απολύτω θέμα, τα παρουσιάζουμε και σαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ωραίο είναι ότι η κανονική διαφήμιση που σα καλεί να πάτε να γιορτάσετε την Κυριακή, του Ερυζέου και άλλου για τον ένα χρόνο έπαιξε κανονικά πριν μέσα στο διαφημιστικό πακέτο. Την είχαμε ακούσει εμεί άλλε δύο φορέ εδώ μονταρισμένη, ακούστηκε και κανονικά για να μην παραποιηθεί η ιστορική πραγματικότητα. Τι ακολουθεί τώρα, λαό. Nie trzeba na galo poli. Ani wlagi api klis romus. Ego do Manula mi z Kateriny re. ela pis. kala mana nie, kala. ma Και τώρα, συγνώμη, παίζουν και, και εγώ τσατίζω. Yeah. Δηλαδή θέλει να πά σε, σε ένα χειροδρομικό κολόκελο κάνει. Yeah. Δηλαδή εγώ τα σκι yeah. πότε θα βγάλουν τα σκι τα λεφτού του. Πότε θα πάνα κάνω. Στα yeah. πέδιλα yeah. του σκύπου, πότε θα βγάλουν τα λεφτά, τα μπατών. Απλά yeah. Κακού yeah. αλλά σκέψου yeah. και το δικό μου πόνο, καλά σε δυστυμά μάνα σου το σου κοστίζει κάτι. Yeah. Εγώ, εγώ που έχω πληρώσει τα παγωγέ και τα λοιπά. Πάνει μαλάκια και αγωνίζονται και δεκδικά λεφαι yeah. τι θα γίνει να δεκτήσει. Yeah. Κάτσε εκεί πέρα, φω θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κολόβλα και τα καγέντε δεν τάξε με τα καγέκτα καίνδυνε να βγάζουν στρώπου, σαν Ναι, και φαναχάνε όλα αυτά. Τα κι εγώ. Να ανοίξουν τα μπλόκα, μου. Αυτό είναι όμοιο με το ουησκάκι που ήθελε να πιει ο Πάγκαλο και ο Άδωνη στο Βρετάνια. Που κάνει διαδηλώσει. Όμοιο είναι. Γιατί κλείνει το δρόμο, δεν μπορεί να πάω στην Κατερίνα. Τι να πάνε να κάνει στην Κατερίνη! Κούφια είναι από κάτω όλοι. Μια Να γίνει. Από κάτω περαστικό να είναι ένα τη ίση να περάσει ε, από κάτω ε, να κλώση. όλη η Κατερίνη στον αέρα θα βρεθεί. Τέλο πάντων, εγώ δεν θέλω να κλείσω του δρόμους του βλάχη. Τελείωσε. Τι θε να κλείσουν του δρόμου Μήπω είσαι με του άλλου, προτιμά αυτού του δικηγόρου και του συμβολιογράφου που πάνε με τι γραβάτε και τα κρασιά στο Σύνταγμα. Μήπω είσαι με αυτού, πε το μου. Μήπω είσαι τη κυριλεπορία. Πήγαινε με του ελεύθερου. Θα πάρε να Εγώ Δεν είμαι. είμαι δεξιός Ο παππούς μου κυνηγούσε τους κομμουνιστές τότε τα παλιά τα χρόνια στον εμφύλιο Τώρα με το έχω ελπίδες να διοριστώ. με τον πρόλογο που έκανες, θεωρητικό. Τραγούδια δεν ξέρω να γράφω. Μπορώ να μάθω όμω, αρκεί να διοριστώ, έχω καμιά ελπίδα. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει. Να... Οι έχουν σημασία. Παππούδες. Ναι, ναι. Τωριά. Το δεν με, νιάζα, με αλήθεια, και μόνο που το που υπάρχει η δηλαδή, να Πώς προέκυψε αυτό. Θα σε βάλουμε στο Σύριζα, σου Ότι ο παππού πολεμούσε του κομμουνιστέ τότε. Έλα, μόνο νομίζετε ότι τα ψάξανε οι σχέσει του. Τον αλλού τώρα τα ψάξανε τα κοιτάξανε. Του αλλού, ναι, βεβαίω. Τι. Και το πιστέψαμε, δηλαδή. Γιατί το πιστέψαμε. τόσο και τόσοι λένε για του παππούδε που κάνουν τα χειρότερα έσχη χρησιμοποιώντα το όνομα των παπούδων. Δεν λέω ότι το παιδί ένα τραγούδι έγραψε, αλλά λέω για του άλλου. Τα χειρότερα έσχη ποιοι κάνανε, αυτοί που κυνηγούσαν του κομμουνιστέ ή οι παππούδε που διορίζανε μέσα στα παιδιά του μετά από 60 χρόνια. Είναι για τον Σήμειο, όχι για σένα. Ναι, ναι, σημειώνω, πείτε μου. Να μου τον φιλήσεις και να του πεις χρόνια πολλά. Σταυρωτά ή στο κέντρο. Στο κέντρο και στα σταυρωτά και στο μέτωπο. Στο κέντρο, κομμουνιστικά θα το πάω. Γεια σας, δεσίτροφε. Γεια σύντροψα Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι Τι Ο Γερολαβά έβγαλε 18 χρόνια φυλακή Από Κέρκυρα, Ανάπη και δεν σημαζεύεται Μετά ο αδερφός μου ο Θανάσης ο Λαβάς, Έβγαλε 3,5 χρόνια εξορία Γιάρο μαζί Εκείνος πήγε Λέρο Μετά πήγε ο Ροπό Πίσω ξανά στο Λακί. Εγώ έβγαλα 18 μήνες εξορία Χαμένη πάτε εσείς, χαμένη Τώρα πού να πάω να ζητήσω άξιση στη σύνταξη. Εδώ συντροφεί το τέλο. Τσάμπα οι πρόγονοι, ρε, παιδί μου. Είναι κρίμα να τον έχει τον πρόγονο και να μην διοριστεί κάπου είναι μαγία. Έλα, ναι. Μα... Έτσι σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, τι ξεφτύνει. Αυτό που είναι. κυριάζεται δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσα χρόνια βολευτήκαν οι άλλοι. Ωραία, τώρα να μην βολευτούμε εμεί, ή από εδώ πλευρά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το λαό. Με τι κερμάται, Με γουρούνου τσάμουχα. Τα παππούσια του τα βγάζει το βράδυ. Πόσο λαό τι κάνει, ρε. Καλά, σε χαιρετάει, να σε καλά. Λούτσα!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 Αρχίσαμε και τα τωρινά success-τόρια, καλύτερα από το προηγούμενο γιατί ο Σαμαράς το έλεγε έτσι λίγο φλού. Ενώ σε εδώ μίλησε για, πώς το είπε, ε, ανάκαμψη και θα εκπλήξουμε. Θα εκπλήξουμε, την ανάκαμψη την έχει πει παλιότερα, θα εκπλήξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 2016. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού. Με τη μία, ούτε μία φορά χτύπησε, ρε. Είδες. Τι κάνεις καμ***α μου καλά. Να σου πω, μπορώ να κάνω μια ανακύμου από σου είδε επαρώνουν. Για. Πες. Η παρασκευή 22 Ιανουαρίου στην ελληνική κοινότητα στο χόλμισ. Η λέξη βιντεοκλιματογραφική υποκλτούρα στο χόλμη, διοργανώνει προβολή τι ταινίε του αύριο σιόλια περιμένουν οι γυναίκε, με αφορμή να μαζέψουμε λεφτά για την καινούρια του ταινία. Θα ακολουθήσει λαϊκο like χωρί χοροεσπερίδα. Ναι, ψηφίστε μια δημοκρατία. Το αναγνωρίζουν. Μου λένε στο κόμμα εσένα από τα μπατζάνάκη να ψηφίζουν να πα σου. Και νουρεύσε για ψηλά. Και εσύ δεν έπαιγαινε στα τέσσερα σου. Πε με μένα πιο στου να του την μάπα να Να του πω έλα δωρε μαλάκα! σε εμένα γιατί ψηφίζω να δημοκρατία. Αν σου έλεγε ο ψωμιά κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον εγγώνονιο γιατί από μένα τρώτε ψωμί και από το βασό, τι θα έκανε! Πας άφηνε, θα βάζει λουκέτο και δύο οικογένειε θα μένανε στο δρόμο. με Θα σου. Να ανέβει, ρε, να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω. Κοίτα πώ μα κάνουν και Άρα, εντάξει, άντε μας υποχρεώ. πολύ, τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Θεά, ο Τσολιάς φωτογράφης. Τον τελευταίο καιρό, κάποιοι προσπαθούν από την κυβέρνηση, μάλλον και γενικά στην κοινωνία και κυκλοφορεί συνείδηση, ότι για όλα αυτά ο κατρούγκαλο. Κάτσι καλά κατρούγκαλε για το θέμα το ασφαλιστικό. Είναι άλλη μια προσπάθεια να φορτωθούν όλα σε βάρο ενό και μόνο. Μα βολεύει να φορτωθούν σε, σε έναν, γιατί ε, στη χειρότερη θα θυσιαστεί ο ένα καθαρή κυβέρνηση μετά. Οι περισσότεροι πάντως να το ξέρει, και από αυτού που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και έχουν καλέ προθέσει, πάντοτε είναι μερικοί άνθρωποι που σε όποιο ταξίδι λέει και να κάνουν, κατεβαίνουν σε Άλλη μια φορά Εμείς τους καλούμε Συγκεκριμένα το Σάββατο Εσείς και... Το πάμε Να έρθουν μαζί να ενώσουν τη φωνή Με τη δικιά μας Να έρθουν να γίνουν αλυσίδα στι αλυσίδε που θα φτιάξουμε, να κρατήσουμε προ το παρόν άμυνα για μια μεγάλη αντεπίθεση. Μήπω ξαναδούμε τα χαμόγελα στα πρόσωπα και το δικό μα και τον παιδιό μα και το γονιό μα. Σε αυτή τη σκηταλλοδρομία τη μιζέρια που ένα τη δίνει στον άλλον, α κρατήσουμε λίγο ψηλά το κεφάλι. Δεν γίνεται να συμβουλαστούμε σε αυτό το χάλι. Υπάρχει ελπίδα, αλλά η ελπίδα δεν βρίσκεται μια φορά στα τέσσερα χρόνια στην ψήφο. Ούτε βρίσκεται κάθε τόσο να κάνουμε μια εκεί ενδοοικογενειακά και να φωνάζουμε στο μπάνιο μου yes, πολέμα, να παλέψεις Σήκω στο ανάστημά σου. Και πώ αντέχουν αυτοί όλοι οι άλλοι συντροφοί μου. Πώ αντέχουν την ακόμη στο δρόμο. Είτε είναι συνταξιούχο, είτε είναι παιδάκι. Είτε είναι αυτοαπασχολούμενο, είτε εργαζόμενο. Γιατί έχουμε ελπίδε. Έχουμε ελπίδε. Και οι ελπίδε μα είναι μακριέ, όπω λέει και το σύστημα, Γιατί και οι μα είναι παγιδε. Και χιλιάδες χιλιάδε μάτια βάζουν ένα τραγουδάκι. Μα κοιτάνε από μακριά και περιμένουν από εμά να σηκωθούμε λίγο ακόμα, δε Το Σάββατο, 11 ώρα στην ομώνια. Μην κάθεσαι σπίτι. Κάνε κάτι άλλο. «Έλα να ενώσεις τη δύναμη με τη δικιά μου». Αυτά λέει ο Ακροατής για τα αυριανά και όλα αυτά που θα γίνουν και τις επόμενες μέρε βεβαίως. Σήμερα το βράδυ, σήμερα το πρωί τα ξημερώματα, στην Καλόλυμνο και στο Φαρμακονήσι. Δύο ναυάγια από αυτά που γίνονται κάθε βράδυ. 21 νεκροί, αριθμός που πια δεν κάνει καμία αίσθηση. Μεταξύ αυτών, 8 παιδιά. Οκτώ παιδιά, σήμερα το βράδυ, το επόμενο 1,5 λεπτό μέχρι να μας πάει στις διαφημίσεις. Ας σκεφτούμε λίγο τη δική μας ζωή και στάση μέσα σε αυτή την Ευρώπη που δολοφονεί. στο τέλος έχουμε παραγγελίες όπως κάθε παρασκευή τα υπόλοιπα τη Δευτέρα μαγαζίνο σε λίγο οι 20 και στις τρεις είμαι σιγά λε μου μου ότι το βαρφάκι να λέει για το pullover και από κάτω το χρυσό μπήκα σε το παλιό το αυτή τη διαδικασία για να βοηθήσω την προσπάθεια μιας αυθεντικής διαπραγμάτευση. सिग्νηθείτε εάν κρίνεις οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν βοηθώ και ότι έχω μαζέψει πάνω μου όλα αυτά τα πυρά, Και ότι έχω μαζέψει πάνω μου όλα αυτά τα πυρά και ότι θα σε διευκόλυνε η απομάκρυσή μου, θα είμαι ο πρώτο που θα υποστηρίξω την απομάκρυσή μου. Απέριψε μεταβλεπτικά σε αυτό που του είπα και μάλιστα χρησιμοποιήσε και τη μεταφορά του ξυλωμένου πλουόβερ. Γιάννη μου είπε, Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξυλώσουν το πλουόβερ μας Μη μου λε, τρέλε, πρόσεξε καλά. Θα στο σκύσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βραϊκή. Μη με τρελαίνει. Γιάννη μου είπε, Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξυλώσουν το πλουόβερ μα. Να μη μου το φέρει πίσω. Το πουλόβερ μου φοράς Αν το θέλει θα είναι ίσως λόγος για να με κρατάς Το παλιό μου, τα ακριβό μου Στο κορμάκι σου φορά! Το καλό μου, το πουλόβερ μας Κράτησες με αγάπη. Πάνε να χτυπήσουν εσένα Για να αποδυναμώσουν εμένα Δεν θα γίνει ποτέ αυτό, συνεχίζουμε Θα τους πω, δεν το, δεν περνάει το παραμύθι Δεν με βλέκουν εμένα μαδερφούς μου να σφαχνώ μου που μας Τα μα το Τώρα που βγαίνουν οι αγρότες στι εθνικέ οδούς ξέρεις τι θέλω ε Τοντάκη τον Παμπάτσα από την Παντοπρόκ Πού το θυμήθηκες μόλις Α κάθε χρόνο το θυμάμαι Γραφείο υπουργού λέγεται Ε καλημέρα Καλημέρα. Το γραφείο τη κυρία Μπατζελή. Καλημέρα. Ο Τάκη, ο Παπάντζα είμαι από την Παντοπρόκ. Πρόκα καρφή με τι Ναι. Ε, πήρα να συνεννοηθούμε με την κυρία τη την Ματζελή. Από ποιο μπλοκο ξεκινάω. Ήμασταν στο τηλέφωνο χθε και δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε. Μισό λεπτά και θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία σα. Για πείτε μου, πείτε δεν μου. Δεν είναι, σας... είναι εκεί. Ε, εδώ είναι. Σε... Πείτε μου λίγο το σα. Ο ο Παπάντζα είμαι. Από την Παντοπρόκ Παντζας Μισό παντοπρόκ. παντοπρόκ Σας το λέω Παντοπρόκ Προκ και θέλετε Πρόκα α... καρφή Πρόκα καρφί. Συμειώστε Ναι, ναι, ναι, πρόκα Να συνοηθούμε Μισό. με την Κερακατίνια την Παντζελή Από τα μπλόκα, πια μπλόκα να ξεκινήσουμε Έχω μαζέψει εδώ πέρα την ομάδα κρούση. Του έχω εφοδιάσει με πρόκα Ναι, ναι, πού ξεκινάμε Μίσετε Μισό Για λεπτό να... θα περιμένω Για περιμένετε λίγο Περιμένω. περιμένω. Με ακουτέμη, ναι, με ακούτε, μου είπατε τάκι από παντοπρόκ και μου είδατε από ποια μπλόκα θα ξεκινήσετε. Έφε. Ποια μπλόκα ξεκινάμε, γιατί σα λέω, έχω μαζέψει εδώ την ομάδα κρούση, του έχω εφοδιάσει με πρόκα καρφί, να πάμε τη νύχτα να τριπίσουμε τα λάστιχα, να τελειώνει αυτή η ιστορία με, με του αγρότε. Ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο ναι, θα ναι. κρατήσει. Ε, πείτε μου, μου τηλέφωνο επικοινωνία και θα, θα σα πάρω εγώ πίσω. Να σα πω ένα κινητό, γιατί είμαι στου δρόμου τώρα. Φυγικά, πάμε φυσικά. Πείτε μου, πείτε μου. 352. Ο Τάκη, ο παπάτσα από την Παντοπρόκ. Θα ήθελα να μιλήσω και με την κερακατίνα την Πατζελή που έχουμε και γνωριμία παλιά από τη Φτιώτηδα. Γιατί έχετε μιλήσει εσύ με την κυρία Υπουργό καθόλου. Έχουμε γνωριμία μωρά από τη Φτιώτηδα oh. παλιά και θέλω τώρα να, να, να συνοηθούμε οι δυο μα. Γιατί συντοπίτησή με τη φοφόρο να εξυπηρετήσω. Να καλώς, θα, θα ό, θα... Ό όπου μπορώ να βοηθήσω και εγώ να πάω να τρυπήσω με την ομάδα μου τα λάστιχα να φύγουν από κοιχάμωνα Μισό λεπτό Μισό λεπτό. Ναι, με ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ κύριε Παπάτη θα το συζητήσω επειδή είναι σε σύσκεψη τώρα, αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργό. Δεν μπορώ να τη διακόψω. Είναι με του αγρότε, μιλάνε. Ε, είναι σε σύσκεψη. Μήπω τι βρούμε τώρα πούνε, που μιλάνε με την Υπουργό, πάω τώρα πουουνάδια τα τρακτέρνα. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι με Υπουργό, όχι, όχι δεν είναι. Εγώ θα τα κράτησα τα στοιχεία, θα σα καλέσουμε εμεί, εντάξει. Εντάξει, περιμένω. Λέ, γεια σας, γεια σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια σα. Φέρεσαι για παράσκευη; Σόλο <στοί> το τα αρωσικά στρατά, στους Τουρκού στρατιώτες, στους, στους παρατρεχάμενους, στους διχαστισές, τα πειθηρικά που πάνε και πακεφαλίζουν, τον ελληνικό στρατό, τον Αλβανικό στρατό, τότε με καλέσει την Πατρίδα, νικολασάς. <στοί> <στοί> Για τα στίφια τα, τα, τα δικά σα, οι λαοί αδε, οι αδερφωμένοι θα σας στήσουνε, σα στήσουνε στον τείχο. Σαν κινητήρια δύναμη, κινήσετε, κινήσετε πολέμου. Τότε θα, να γίνει ταξική, τότε μάχη και μπάρια σα θα, θα πέσει. Τότε μάχη γυρίσει ταξική. Διάση, θέλω θέλω να βάλεις εκεί που έλεγε θα βαράμε τα ταούλια και το ζούρνα Και να βγαίνεις εσύ από την ελληνοφρένη και, και να βαράς παλαμάκια Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές Δεν θα τις αγνοήσουν Ε ρε μνημόνια Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν Γεια σου Τσιπράκο Διότι εμείς θα Γεια σου οικογένεια Βαράμε Μου. τον ταούλι Δηλαδή γεια σου με την έννοια τη χάρμα Και αυτές θα χορε Θέλω όταν μπορέσεις να παίξεις το ζεζαλιζέ από χατζιφραγκέτα Που λέει θέλω μην μνημόνιο θέλω και τρόικα. Εντάξει τη <σομωρίζοντα> Μήπως πέζηκα να σε ζάλισε Θέλω μνημόνιο, θέλω και τρόικα. Στο μέσο πρώτος μου να γίνεται χαμός Θέλω μνημόνιο, θέλω και τρόικα, Και με το δούνο του να γίνει πανικός Για παραγγελιά θέλω, για όποια Παρασκευή δεν βολεύει. Θα βάλει το που περιέγραφε τον Άδωνη όταν ξεφόρτωνε τα βιβλία. Μετά θα βάλει από το, το κλάμα που πήγε στον πάρα. Τον, τον... τον 10ο πάρα να περιγράφει τα παλικάρτια με το γιακαμένο κορμί. Και μετά το δημιουργό το χτυπά στι κάτρε. Στη δουλειά κάνει του άντρε. Άδωνη, δεν με ξέρει, την πρώτη φορά που σε είδα ήταν κάψονα, φοράγε φαμελάκι. Ήσουν στην Λένορμαν και σε φόρτωνε σε ένα φορτηγό βιβλία. Και σε βλέπα και σε λυπόμουν. Και δεν ήξερα καν ποιος είσαι. Έχω κουβαλέ πολλά με Δεν αυτό. Μη μου Με το φανελάκι Αν το πούνε όπως όπω για αυτά τα 25 παλικάρια. Είμαι ένα από εσά. Αφού του 25 ειλοκαμένου λεβέντε, που το αργασμένο δέμα του είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλύπητά το κύμα. Με λυγουνμαστε! Που το κορμί του είχε τη δροσερία βοδεια τη σάλασα. Και που τα τραχιά χέρια του θα μπορούσαν να είναι μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Επότε πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή την αλήθεια! Ναι! Με Είμαι ανάξιος και τι έγινε Μύβρο το χτυπάς Τις χάντρες <Η>, Η δουλειά Κάνει τους άντρες Μια με την καλή έννοια Το γιαπίτο πυλοφόρη Το μυστήρι Πώς είναι ο άντες αγάπη μου Πώς. Ο άντες πάει με προς κίνηση. ίκκινηση Να σου δείξω Τίποτα <Τι> Τίποτα Δεν μπορεί να σταματήσει. Έλα, Αποστολή! Έλα, παιδί μου! Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο να ξέρει. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Μια και είμαι καλαματιανό, θέλω να μου βάλει συνομιλία με το σπίτι που είναι ήδη εδώ στην Καλαμάτα, εντάξει! Ας πούμε φλαραγκού, να ναι. Με ναι. Αμέ. Να σου πω κάτι ρε, φίλε. Τι. που έχει, Θέλουμε να βάλουμε κάτι δετρίλια, ωραία, όμορφα. Έχει, έχει, τι δετρίλια για να κρεμαστούμε από εκεί να κάνουμε τα Εγώ μέσα είμαι όλα αυτά, ε. Α, α, και εσύ τα το μαζί με εμένα. Άμα βάλει τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσιο, μέσα κι εγώ. Καλαματιανό δεν έχει ακούσει τίποτα. και κάτι λούγκρες, μην έχετε και λευκοσία. Τι είναι βάφο? Ρε μπάφο ρε, τρίφυλλα, ρε. Βάζε, λίστε εκεί κάτω. Ρε έχει από πίσω το ποστάνι, έχει ποστάνι Όπα, όπα όπα εγώ δεν βρίζω. Ρε άκουε σου λέω. Ναι, ναι. Ποστάνι το σπίτι έχει. Τι έχει? Ποστάνι από πίσω. όπα όπα, κόμμα δεν Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ε, τι είναι αυτός ρε π***ι, που πήρα ο Ε στο πάγο, από την αρχή ε ε ε ε ε ε ε ε από την αρχή, τι ε να κάνουμε κολυμπηθράτο. ε ε ε να ε ε ε ε ε ε ε ε ε και ε ε ε δέντρα ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε λεφτά Θέλητε. Κάναμε με ταρζάν, μόνο αυτό θέλω Θα σε επιδείξω, θέλει Ταρζάν θέλω να είμαι Ανάς που πω κάτι, σου... άμα σε επιδείξω να μου δωείς το σπίτι Τώρα συζητάμε